Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Τεράστιες καταστροφές σε τοπικές κοινότητες της ολένη του Δήμου Πύργου μετά το τελευταίο κύμα κακοκαιρία στην Ηλία κόπηκαν δρόμοι, έσπασαν γεφύρια και οι κάτοικοι αποκλείστηκαν από τι καλλιέργειε του σε μια περίοδο που αρχίζει η ελοσυγκομιδή Ερτπύργου Χρήστος Πλευρίας Συγκεντρώσεις και πορείας διαμαρτυρίας και στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για την επίσκεψη Ομπάμα στη χώρα μας. Το παράρτημα του Πανεπιστημίου και η Πλατεία Γεωργίου του Πρότου, σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας. Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας ανακοίνωσε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Σπαρτιατικών Μελετών και τέχνη. Σκοπός του κέντρου είναι η μελέτη, η έρευνα και η καταγραφή των κειμένων και των μνημείων της περιοχής με βάση τα πρωτότυπα αρχιακά κείμενα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Δέσποινα Αρσένη, Ερθνικός. Αποχώρησαν από το Τσεπέλογο και οι τελευταίοι οι πρόσφυγες που διέμεναν στο κτίριο της πρώην μαθητικής αιστείας. Οι πρόσφυγες... Μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και ξενώνε του λεκανοπεδίου Ιωαννίνου. Έρτη πύρου, κόστι Ποκοθεοδόρου. Μέσω του νέου έσπαθε, επιχείρηση Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία, να αποχωρήσει σε φάση υλοποίηση τη νέα πέργα του Μαμάτσου Νοσοκομείου, διαβεβαίωσε ο Περιφερειακή Ισόδο χαρακτήρι κατά διάρκεια ευρεία σύσκεψη για το θέμα αυτό. Από την έρτη Κοζάνη Μακητή Μασιάδη. Δήλωση τιμής στην εξέγευση του Πολυτεχνείου διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Φλώνας, μέλος του ΟΓΕ την 4η 16 Νοεμβρίου, η οποία θα πλαισιώνεται με μουσική και τραγούδι από τον Νίκο Γεωργίου και τη Χριστιάνα Τσουμίτα. Τη 5η 17 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Γυναικών συμμετέχει στη συγκέντρωση και πορεία τιμής για το Πολυτεχνείο, που θα γίνει στη κεντρική πλατεία της Φλώνας, για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μα Διάλεξε με θέμα εχνηλατώντα τα μυστικά του Σύμπαντο Σέρν το πείραμα του αιώνα με την καθηγήτρια φυσική του Αριστοτέριου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη, Χαρά Πετρίδου, θα δοθεί Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. Για την ΕΡΤΣΕΡΟΝ Λεωνίδα Κασάπη. Τρία αναπηρικά αμαξίδια δώρησε χθε στο Γενικό Νοσοκομείο τη Καβάλας ο νομαρχιακός σύλλογος Αμαία τη περιοχή. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε μετά τη δράση Willing to Help του Σεπτέμβριου. Κριτικού, Ert το Επιμελητήριο Ξάνθη εξέδωσε το πρώτο ψηφιακό πιστοποιητικό για χρήση ψηφιακή υπογραφή σε συνεργασία με την αρχή πιστοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου. Βασιλική Μαχαίρα, Ερτ Κομοτινή. Το Δημοτικό Σχολείο ΣΕΣΚΛΟΥ και το 2 Επαγγελματικό Λίκαιο Νέα Ιωνία προτάθηκαν ω δύο σχολικέ μονάδε που θα φοιτήσουν τα 39 προσφυγόπουλα που ζουν στο κέντρο φιλοξενία Μόζα ΑΕ. Για την ΕΡΤΠΟΛΟΥ, Μαρία Δημητρίου. Ξαναχτύπησαν οι απαταιώνε που εξαπατούν ανυποψία στου πολίτε με το πρόσχημα τη εμπλοκή συγγενικού του προσώπου σε τροχαίο ατύχημα. Αυτή τη φορά θύμα του ήταν 70χρονο Λαρισαίο, από τον οποίο κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ σα Μίνα Μαυρογιάννη. Παράσταση διαμαρτυρίας στην εφορία θα πραγματοποιήσει η γραμματεία της Πασεβέ Καρδίτσας την 5η στις 10 ώρα το πρωί. Όπως τονίστηκε σε συναντευξητή που τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών είναι τεράστια και κάθε χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας, της Ερ. Δεκάδες χρόνια φυλάκισης μοίρασε εχθές το Τριμελέ σε πετίο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης τους δύο κατηγορούμενους για σειρά λεστιών που διάπραξαν σε κοσματοπολία του Ηρακλείου. Στον 34χρονο Αρμένιο επέβαλε ποινικάθριξη σε 104 ετών και 18 μηνών και στον 30χρονο από το Φόδελε 89 ετών και 5 μηνών. Από την έρτη Ιερακλείου, στα Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουμε σήμερα στα Χανιά κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Η μία στις 7.30 το απόγευμα από την Επιτροπή Ειρήνη στην Πλατεία Νέων Καταστημάτων και η άλλη από την Πρωτοβουλία Ενάντια στην Επίσκεψη Ομπάμα στις 6.30 στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Για την Ερτ Χανίων Μαρίνο Μαντακάκη. Λιστέ είναι σήμερα οι υπηρεσίε τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών τη. Τα κενά που έχουν καταγραφεί ανέρχονται στον αριθμό των 250 υπαλλήλων για την Ερθρόδου Αριστείδη Μιαούλη. Ήταν οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλου.